Ελλάδα ξανανοίγει τις πύλες της στον κόσμο. Υποδεχόμαστε τους επισκέπτες μας, σταθερά και μεθοδικά. Τώρα ανοίγουμε τη χώρα μας στον κόσμο με αίσθημα φιλοξενίας και καλωσορίσματος. Θα πέσει μια φορά και μπόλικο χρήμα στο μαγαζί μας. Του τέστην θα τα οικονομήσουμε. Ανοίξαμε Ανοίξαμε και τους περιμένουμε Από σήμερα η Ελλάδα ανοίγει τα αεροδρόμια Ανοίγει λιμάνια Γενικώ υποδέχεται κρούσματα Οπότε να τα καλοδεχτούμε Να έρθουν εδώ να περάσουν ωραία Να μπλέξουμε τα δικά μας κρούσματα Και όλοι μαζί να γίνουμε περιστατικά όπως πρέπει και όπως συμβαίνει το καλοκαίρι του 2020, καλομήνα κιόλας ξεκίνησε ο δεύτερο μήνας, οπότε είμαστε σε μια φάση που μας έχει πιάσει αυτό το παλιό που έχουν εδώ οι Έλληνες, το αίσθημα φιλοξενίας, η αγάπη για τον τουρισμό, η αγάπη για τον τουρίστα, γιατί όλα αυτά είναι αναγκαία, χωρί αυτά και με αυτά φέτος θα πεινάσουμε, οπότε τους υποδεχόμαστε όπως αξίζει. Έρχονται! Εντάξει, εντάξει! Λοιπόν, ακούστε μες εδώ. Μόλις θα το καήκι και θα αρχίσουνε να κατεβαίνουνε, θα χειροκροτήσετε όλοι μαζί. Το καταλάβατε. Ναι. Ωραία. Και μην ξεχνάτε ότι οι Έλληνες από ανέκαθεν υπήρξαν φιλόξενοι και φιλότιμη Και εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω να είμαστε ευγενικοί μαζί τους, γιατί θα έρθουνε εδώ στο νησί μας να αφήσουν τα ωραία τους τα λεφτά. Το καταλάβατε. Μάτυα! Έρχονται. Έρχονται. Έρχονται. έρχονται. Είναι από τα παλιά καλά χρόνια τότε που έπεφταν οι βούρτσε και τρέχαμε να τι πιάσουμε. Εδώ είναι από τα παλιά καλά χρόνια από την ταινία που ερχόντουσαν μόλι είχαμε ανακαλύψει τον τουρισμό. Η τελευταία ταινία με τον Βόγλοχη, πρώτη με τον Γεωργίτσι. Που έτρεχε και την κυνηγούσε. Περίπου τέτοια σκηνικά θα γίνουν και τώρα. Θα κυνηγάμε όμω του τουρίστε, τι τουρίστριες και θα λέμε όχι, Μιγδαλά, στά σου, σου αντισηπτικό ή στα σου, μάσκα. Ο διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία. σκηνικά είπαμε να το ξεκινήσουμε κάπως έτσι γιατί από το πρωί συνδέσεις με αεροδρόμια, με τουρίστες που έρχονται με τα κρούσματα, με τους κόκκινους και πράσινους τουρίστες γιατί θα του βάφουμε τους τουρίστες ανάλογα με το τι ακριβώς συμβαίνει και με την ελπίδα ότι θα είναι ένα καλοκαίρι σαν όλα τα άλλα που δεν θα είναι ένα καλοκαίρι σαν όλα τα άλλα όχι μόνο εδώ αλλά και στους άλλους τόπους να μείνουμε σε αυτό που είπε ο κύριο Πέτσα, ανοίγουμε σαν χώρα Τώρα ανοίγουμε τη χώρα μα στον κόσμο με αίσθημα φιλοξενία και καλωσορίσματος. Δύο μεγάλοι και ένα παιδί, είναι 9,5 ευρώ. Σαπλός τραωμπρέλ. Άλλα 4,5 ευρώ, 7 ευρώ μάλλον. Ε, πάρε μια τυρόπιτα, μια, ένα ψυχτικό εκεί πέρα. Άλλα 7 ευρώ, σύνολο 23. Να συναντηθούμε ως φίλοι, εμπεραστούμε εμπειρίες. Σήμερα θα της κάνω το κόλπο με το μαγνητόφωνο. Μια εβδομάδα της σχολάς και δεν πέφτει. Σήμερα θα πέσει. Το μαγνητόφωνο θα της αρέσει. Οι Αγγλίδες τρελένται για κάτι τέτοιο. Θα το βρει χαριτωμένο. Λοιπόν, πάω. Μπαταρίες έχω. Για χαρά. Εμπεραστούμε εμπειρίες. You are beautiful. I love you. You are beautiful. I love you. Πού πάνε αυτοί. Μάλλον για τους χερτέδες. Έχουν να φάνε μια Μαμπαζέλ. Και εσείς κύριε Γκίκα Πού θα περάσετε τας διακοπάς Ισουσπίδακα στις ομονίες Έγιει <laughs> <χειρίουσα. laughs> κατά την Οδόν Σεπτεμβρίου <laughs> Να με παίρνει αυτό το λοξό <laughs> Ο κύριος Γκίκας Από τι γνωστέ ταινίε με τους καθηγητές Και τους μαθητές Το πρώτο νομίζω είναι Το ξύλο από τον παράδεισο Ρέστης Μακρύς Με δύο μόνο ατάκε Στου πίδακα τη ομονία από τότε οι πίδακες Και το λοξό τη 3η είναι ο τρόπος τρόπο που το λέει, τόσο ταλαντούχο και βγάζει γέλιο και σε εμά που το ακούμε, αλλά και στου συναδέλφου του Εκκληθοποιού που τον άκουγαν. Αυτά λοιπόν με τι υποδοχέ, του τουρίστε. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Ε, θα έρθουν αρκετοί, περιμένουμε, κρούσματα, αλλά είναι και κάποια κρούσματα που θέλουμε να τα διώξουμε από τη χώρα. Εδώ λοιπόν ήρθε η ελληνική λύση. για να σας ταρακουνήσει, για να κάνουμε καλύτερη τη δημοκρατία μας. Ανοίξτε τα σύνορα οι πρόσφυγε καλοδεχούμενοι. Έξωση όχι σε πρόσφυγες, αλλά σε μηταράκι και θα πελάσουμε και μητσοτάκι. Στο σώθηκε επρόστια, αλλά σε μυταράκι και θα απελάσουμε και μισοτάκι. Να πελάσουμε και το μυταράκι και το μισοτάκι. Ο Βελόπουλο τα λέει αυτά στη Βουλή, δεν του θέλει. Έρχονται τουρίστε, θα τα οικονομίζουμε από εκεί, οπότε οι άλλοι που θα μα πάρουν τα λεφτά μιταράκι και μισοτάκη, να φύγουν από τη χώρα. Πολύ σωστά τα λέει εδώ ο κύριο Βελόπουλο. Πρέπει να τον κανακεύουμε λίγο γιατί σαν άνθρωπο κι αυτό περνάει τα δικά του, είναι λογικό. Κάθε ένα που αφοσιώνεται αποκλειστικά στο να υπηρετήσει τον ελληνικό λαό και αυτό το έθνο το αδάμαστο Κάποιε στιγμέ δέχεται απογοητεύσει. Είναι λογικό. ξέρουμε όλοι μεγάλη αυτού του τόπου, τι κατάληξη είχαν ή τι τράβηξαν στη διάρκεια του βίου του, από την αχαριστία των Ελλήνων. Έτσι λοιπόν και ο Βελόπουλο κλονίζεται είναι άνθρωπο, είναι λογικό. Τρει-τέσσερι φορέ το τελευταίο μήνα έχει εκμυστηρευτεί σε δημοσιογράφου που έχει απέναντί του αυτή του την κούραση, αυτή του την απογοήτευση Οπότε είμαστε εμεί εδώ να προειδοποιήσουμε όλου εσά ότι δεν πρέπει να συμβεί αυτό, πρέπει να παραμύει στι επαλήσει και στη Βουλή. ο Βελόπουλος και να ε, του κάνουμε γούτσου γούτσου στις απογοητεύσει που έχει. Ξέρετε, όταν θα φύγω από το ελληνικό κοινοβούλιο μπορεί να είναι αργά, μπορεί να είναι σύντομα, μπορεί να είναι πολύ καιρό μετά. <Το> θα νιώσω μια ανακούφιση και μια ικανοποίηση. Ανακούφιση γιατί δεν μπορώ άλλο να ασφικτιώ σε, μια, σε ένα κοινοβούλιο το, στο οποίο είναι όλα. <Το> <Το> από την άλλη θα έχω ήσυχη τη συνείδησή μου. Εγώ μπήκα στη Βουλή για ένα και μόνο λόγο. να αλλάξουμε την Ελλάδα μαζί αν ο ελληνικός λαός φρονίσει εμπάς, πτώση, ότι πρέπει να το κάνει να μας ευθύσει και να κυβερνήσουμε από εκεί και πέρα δεν έχω τίποτα άλλο να πω εγώ σας τα είπα ελπίζω να τα είπα απλά κατανοητά για να τα καταλάβει ακόμη και ο θείος μου ο Στέλιο στο χωριό στον παλιό Μιλότοπο και η θεία μου στο παλιό Μιλότοπο πιο απλά δεν μπορώ να τα πω Εάν το κάνει και αυτό η Νέα Δημοκρατία και συνεχίζουν να υπάρχουν Έλληνες που πιστηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, ειλικρινά εγώ δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητη η Ελληνική Λησογηνοβουλίου. Πώς είσαι κλωρίτσα μου, τι κακό είναι αυτό που μας χτύπησε. Φτήκε ο μας, χτύπησε. δεν μπορώ να υπάρχουν και εγώ μαζί του σε παιδιά, δεν γίνεται. Δεν δε γίνονται αυτά. Δε, δε, ειλικρινά σα το λέω, ειλικρινά είμαι πολύ στεναχωρημένο σήμερα. Από το πρωί με βλέπω γραμμένο. Είμαι χάλια. Κουράγια, αδερφούλα μου. <κουράγιο, κουράγιο, κουράγιο. Δηλαδή χάλια, πραγματικά το βλέπετε. Δεν μπορώ. Τι του ζήλεψε του καθόλου κόσμου μου! Και ακόμη επιμένετε, ρε, παιδιά, να μην μου δίνετε τη δύναμη για να αλλάξω την πατρίδα. <κουράγιο> <κουράγιο> ακόμη επιμένετε να μην μα δίνετε τη δύναμη να είμαστε το 10, 15, 20% να κυβερνήσουμε για τα παιδιά σα, μωρέ. Αντεμόρε Τα λέω τα λέω τα λέω Έχει φύγει η φωνή μου πια Ευτού βιόλια δεν παίζουνε Παιχνίδια δεν φορούνε Αντεμόρε Ευτούς οι δεν κάθονται. Συν τρίστακο παιδιάζουν Δεν αντέχουν Λογικό Λογικό όλοι μας ε, κάπως νιώθουμε Με ένα σφίξιμο Ενώ είναι μια ωραία μέρα και θα έπρεπε να ήμασταν χαρούμενοι Έχει και ζέστη καύσομαι σχεδόν, έρχονται οι τουρίστες άρα έσοδα, γενικότερα έχει και έναν ωραίο ήλιο, λαμπέροη η ατμόσφαιρα, αλλά έχει αυτό αυτό τις δηλώσεις του Βελόπουλου η απογοήτευσή του, θέλει να φύγει το ακούσαμε και χθε με τους ιδρύτες που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος και δεν του δίνει και το 15-20% να κυβερνήσει. Με και κυβερνάει κανεί με 15-20% λεπτομέρεια. Οπότε όλο αυτό βαραίνει την ατμόσφαιρα και θα έρθουμε τώρα εμείς εδώ αντί να την απαλλήνουμε και να απαλλήνουμε τον πόνο σα και να αλαφρύνουμε την ατμόσφαιρα θα το κάνουμε ακόμη χειρότερο γιατί δεν είναι ο μόνος που εκφράζει αυτή του την απογοήτευση και σκέψεις, μύχε σκέψεις να αποχωρήσει από την πολιτική ζωή του τόπου θα είναι Αν φτωχη η πολιτική ζωή του τόπου χωρί Βελόπουλο, δεν είναι μόνο του ο Βελόπουλο, είναι και ο Άδωνη, ο οποίο επίση κλονίζεται σε μια κρίσιμη στιγμή λίγο πριν μπουν οι μπουλντόζε στο ελληνικό. Σου λέω και μεταξύ μα, μέσα μου, μέσα μου, εγώ, Άδωνη Γιώργιαντζή. Κουράστηκα. Σε βλέπω. Όχι, κουράστηκα. Δεν σου βιάζει λεφέντη, μου στη μαύρη γη για να μπει. Κουράστηκα να πρέπει να κάνω την μεταρρύθμιση που την περιμέναμε 35 χρόνια και έχουμε τη συνείδηση με τα μισά λεφτά και το μισό προσωπικό. Και να μαυρίζουν και να μου λένε διάφορε τρίχε και ξυπνάδε, διάφορα ανεπρόκοποι, τεμπέλτε, Ριζέι και ανερχογομονιστέ και να και δεν ζω, άλλο. Κουράστηκα. Κουράστηκα. Πού πέταξε, Ζωητέ μου! Φου, που... Κουράστηκα. Φου, Κουράστηκα. Αφήστηκα. Και κάτι. Κουράστηκα. Να πάει να Αφήστε με να πει ένα μυρολόι. Αφήστε την κυρία να πει να Θέλω οι πολίτε okay. να με κρίνουν δίκαια για αυτά που κάνω. Ναι ρε παιδιά δουλεύουμε όλη την ημέρα Μου μα πήγε φύγει μια κουβέντα Δεν λέω θα κάνουμε και τέλεια Άνθρωποι είμαστε Αλλά δεν μπορεί κανείς παιδιά να αναγνώριση ανάγνωρεις τους μας Κουράστηκα Ω! <ΟΟΟΟΟΟΟ> Πως είσαι κορινάκη Πως να είμαι. Το κεφάλι μου πάει Τα πόδια μου τρέμουν Είμαι και μυστική από το πρωί Με ένα παξιμαδάκι που μας ξωπετάξαν Σόπα σόπα εγώ να σου πω Έχω μια λιγούρα Να σας πω την αλήθεια Εγώ περίμενα ότι θα μας τραπεζώσουνε μετά την κηδεία ε, και εγώ πιστεύω ότι μια ψαρός την <άκει> τρώγαμε Εμείς στο χωριό μετά τις κηδείες Κάνουμε ωραία τσιμπούσια για το συγχώρι Βρε παιδιά δεν παραγγέλνουμε κάτι Μήπως δεν είναι σωστό Ναι <χει> όχι ρε δε, δεν είναι σωστό Εκτός αν πάρουμε τίποτα έτσι για τον τσιγάρο Φέρε το τηλέφωνο να παραγγείλουμε Μήπω θα μείνουμε νηστική <χει> Θα τον Το κορέτσι, τι λέτε. Από τα εγκλήματα, από τι καλύτερε σκηνέ, γενικώ ήταν ο Καβογιάννη θρυνούσε, γιατί είναι δύο θρύνοι εδώ. Όταν ο Καβογιάννη θρυνούσε με μαύρα και τη συμπαραστέκονται και όλοι άλλοι, ήταν από τι καλύτερε. Στην μέρα από τα καλύτερα σερial, πολύ προχώρια την εποχή του, μαύρη κομμωδία που δεν είχαμε και πολλά τέτοια στην Ελλάδα. Τα τα κυριαρχούν στα μηχανάκια τη AGB. Βέβαια και τα εγκλήματα καλά πήγαιναν τότε. Αλλά τώρα δεν τα έχουμε όλα αυτά Πέσαμε ψυχολογικά λογικό Γιατί ακούσαμε την απογοήτευση του Άδωνη Και ίσως την παρέτησή του Τη φυγή του Ποιος ξέρει που θα οδηγηθεί όλο αυτό Την απογοήτευση ίσως και τη φυγή του Βελόπουλου Είναι βαραίνει, ψυχή, μαυρίζει Είναι λογικό Οπότε ας ανέβουμε λίγο Με ρωτάνε πολλές φορές Κυρίω νέα παιδιά Ποιο είναι το όραμά μου για την Ελλάδα Τους απαντώ κράτος, αναξιοκρατία. Οικογενειοκρατία διαφορά Αυτό είναι το όραμα τη Νέα Δημοκρατία. Με ενδιαφέρουν οι συνταξιούχοι αλλά και οι άνεργοι, οι πιο αδύναμοι. Μίλησα για το δικό μα σχέδιο και περιέγραψα ότι θα του σάψουμε τρία μέτρα κάτω από τη γη. Και θα τους σάψουμε τρία μέτρα κάτω από τη γη Α! Διότι θέλω να ευνοήσω το μεγάλο κεφάλαιο Κάποιο πρέπει να το ευνοήσει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο Όλοι όσοι έρχονται το πολεμάνε Στα λόγια, στις διακηρύξεις Και δεξιοί και αριστεροί. Οι αριστεροί κυρίω και αν το πολεμάνω. Οπότε λογικό πρέπει να ευνοηθεί το μεγάλο κεφάλαιο, όπω είπε εδώ ο Πρωθυπουργό μα. Και για να γίνει αυτό, πρέπει κάποιοι, πολλοί, να θαυτούν τρία μέτρα κατά Στο ένα μέτρο υπάρχουν οι ιδρύτε που λέει ο Βελόπουλο. Στα τρία μέτρα ε, θα υπάρχουν οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι και οι αδύναμοι. Υπάρχει μια διαστρωμάτωση για να μην πλέξουν οι ιδρύτε με του. Συνταξιούχου, ανέργου και του υπόλοιπου. Το νομοσχέδιο που μπαίνει σήμερα σε συζήτηση στη Βουλή, στη Σχετική Επιτροπή, είναι αυτό για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, απεργιών γενικότερα να μπει μια τάξη στην Αθήνα. Έχει βάλει ο Μπακογιάννη μια τάξη, αλλά τώρα έρχεται και η κυβέρνηση να βάλει άλλη μια τάξη γιατί σε αυτά τα ωραία που έχει βάψει τα κόκκινα, πράσινα και κίτρινα και μπλε, με τα τέλεια παγκάκια, ειδικά τη πλατεία Συντάγματο και τη Ζαρντινιέρε, τι πολύ οικονομικέ και καλέστητε όσο τίποτε άλλο. Που όλα αυτά συνιστούν τάξη, έρχεται η κυβέρνηση για να μην μέσα εκεί ανάμεσα σε αυτό το τόσο άψογο αισθητικό αποτέλεσμα κυκλοφορούν τίποτα αναρχοκομμουνιστέ, άπλητοι διαδηλωτέ. Πρέπει αυτά να φαίνονται καθαρά και όμορφα και τα λουλούδια, γιατί οι άλλοι θα σβήνουν και τσιγάρα με στι ζαρδινιέρε. Απαγορεύει τι διαδηλώσει. Έτσι πιστεύει, όπω όλε οι κυβερνήσει, δεν πρόκειται ποτέ να απαγορευτεί καμία διαδήλωση στην Αθήνα, δεν πρόκειται ποτέ να απαγορευτεί καμία διαδήλωση σε καμία πρωτεύουσα του κόσμου. και σε αμυγό ολοκληρωτικά καθεστώτα, πάντα γίνονται διαδηλώσει. Δεν θα ρωτήσει κανένα αν πρόκειται και κανέναν αν πρόκειται να διαδηλώσει για αυτό που θεωρεί δίκιο. Όσο περνάνε τα χρόνια, αυτά που θεωρεί κάποιο δίκιο αυξάνονται, γιατί τα αυτονόητα στερούνται. Οπότε δεν θα το συζητήσουμε. Παρ' όλα αυτά συζητήσουν εκεί στη Βουλή και ας παίξουν τον ρόλο του, ότι παίρνουν μέτρα και για να πουλήσουν και στο δεξιό κοινό, ότι βάλαμε και τάξη. Η τάξη δεν μπαίνει έτσι. Η τάξη μπαίνει όταν δεν υπάρχουν λόγοι για να βγουν οι άνθρωποι στου δρόμου. Έτσι μπαίνει η τάξη, έτσι αποφεύγονται οι διαδηλώσει. Όσο αυξάνεται η κρίση και αυξάνονται οι αιτίε που αναγκάζουν τον άλλον να βγει από το καβούκι του και να διεκδικήσει αυτονόητα πράγματα, θα υπάρχει φασαρία στο κέντρο τη Αθήνα, στο κέντρο του Παρισιού, στο κέντρο τη Νέα Υόρκης, σε όλα τα κέντρα των μεγάλων πόλεων παντού στον πλανήτη. Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να περιοριστεί στην Ελλάδα ακόμη περισσότερο. Ο Πλεύρης λοιπόν, ο Θάνος Πλεύρης, βγαίνει σήμερα το πρωί να μιλήσει για όλα αυτά. Με συγχωρείτε, σε αυτόν εδώ τον τόπο, πέρα από τις δικαιολογημένες διαδηλώσεις οι οποίες γίνονται, όποιο έχει το οποιοδήποτε πρόβλημα, Α, θεωρεί κύριε, αυτονόητο να πάει να κλείσει έναν δρόμο. Κύριε. 80 πορείες το Μάιο, 53 πορείες τον Ιούνιο. Υπάρχει και το δικαίωμα του ανθρώπου να εργαστεί. <Τι <Τι Υπάρχει και το δικαίωμα του ανθρώπου να εργαστεί. <Τι> υπάρχει και το δικαίωμα του ανθρώπου να εργαστεί. Yeah, Α λύσουν το θέμα τη ανεργία. Γιατί για αυτό το δικαίωμα δεν μιλάει κανεί και μιλάει για το δικαίωμα μόνο. Υθυμούνται το δικαίωμα του ανθρώπου να εργαστεί τη μέρα και τι ώρε, τι 2 ή 2,5-3 ώρε που υπάρχει διαδήλωση. Στο κέντρο της Αθήνας, τις υπόλοιπε ώρες τη ίδια μέρας και των άλλων ημερών που υπάρχει μια στρατιά ανέργων και παιδιών που έχουν φύγει και στο εξωτερικό ή παιδιών που απασχολούνται και ζουν με την απειλή όχι μόνο παιδιών και μεγάλων ανθρώπων, άνω των 40, άνω των 50, άνω των 60 Για αυτούς, γιατί δεν μιλάει κανείς, γιατί ωραία η, ωραία η επίκληση του δικαιώματο της εργασίας Και το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να εργαστεί. Προφανώ, κανεί δεν θέλει να το απογορεύσει να εργαστεί, αλλά πολλοί δεν μπορούν να εργαστούν, έτσι κι αλλιώ. Αλλά για αυτού και για αυτή τη συνθήκη, ποτέ δεν θα ακούσετε κάτι από τον πλεύρη και από όλου του υπόλοιπου. Αλλά τη μέρα και την ώρα τη απεργία και τη διαδήλωση, αυτό το συγκεκριμένο δίωρο, ε, εκεί του πιάνουν τα νεύρα του, του σηκώνονται οι τρίχε τη κεφαλή. Δεν θέλουμε τίποτα να συμβαίνει αυτό. Διαφημιστικό σποτάκι, το ακούσαμε και χτε, τώρα με ελαφρώ μορφή, από τη Νέα Δημοκρατία. Έχοντας υπόψη το άρθρο 91 του συντάγματος και κατόπιν ηγήσεω της κυβερνήσεως, απαγορεύεται πάσα συνάντηση ή συγκέντρωσης εν κλειστό χώρο ή εν υπαίθρου. Πάσα πιάτη θα διαλύεται δια των όπλων. Απαγορεύεται η σύσταση ουδήποτε συνεταιρισμού επιδιώκοντος συνδικαλιστικούς σκοπούς. Η απεργία απαγορεύεται απολύτως. Νέα Δημοκρατία. Σύτο η Νέα Δημοκρατία. Ζήτω, ζήτω από όλου μα ένα μικρό διαφημιστικό σποτάκι για το θέμα που μόλι συζητούσαμε. Δεν συζητούσαμε, ένα μονόλογο είχα εγώ. Φαντάζομαι κι εσεί. Είναι αυτή η παράξενη ραδιοφωνική συζήτηση που ένα λέει και οι άλλοι μέσα στο μυαλό του ακούνε και ίσω να λένε κάτι αλλά δεν του ακούει κανεί. Μόνο οι ίδιοι πούνε και μπορεί να είναι διάσπαρτοι σε όλο τον πλανήτη. Ρώτησε την Παπασταύρου, η Παπα ρώτησε την Νίκα, η Νίκα ρώτησε την Γιαδικιάρογλου, η Γιαδικιάρογλου ρώτησε την Ξανθοπούλου. Η Γεροβασίλη ρώτησε τον παπά και είπε ο παπά στην Γεροβασίλη ότι είναι αθώο. Ο κύριο Παπά δεν θα αποπευθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αν το κλείσουμε αυτό. Έχει δώσει εξηγήσει ο ίδιο. Σα ικανοποιήσαμε είπε... να σα εξηγήσει. Φυσικά. Και βεβαίω άκουσα και πολύ προσεκτικά το διάλογο. Και νομίζω ότι όποιο τον ακούσει προσεκτικά θα δει ότι αυτά που καταλογίζονται στη δημοσιότητα ότι είπε ο κύριο Παπά δεν τα έχει πει. Αυτό ακριβώ. Η Γεροβασίλη δεν ήταν σίγουρη για το τι ακριβώ παίζει με τον παπά. Ρώτησε τον παπά. Για το θέμα που αφορά τον Παπά. Ε, είσαι αθώο και λέει ο Παπά, Είμαι αθώο. Και έτσι λοιπόν η Γεροβασίλη είπε στην Ξανθοπούλου και αυτή στη Νίκα, στη Γιαδικιάρουλου και όλοι αυτοί σε εμά ότι ο Παπά είναι αθώο. Το είχε πει και προχθέ ο Παπαχριστόπουλος άρα έχουμε δύο στα δύο. Δύο ρωτήθηκαν, δύο απάντησαν. Η Γεροβασίλη και ο Παπαχριστόπουλος βεβαιώνουν ότι. Α, και ο Παπα Γελόπουλο. Τρει στου τρει. ότι ο Νίκο Παπά είναι αθώο, άρα δεν έχουμε κανένα λόγο. Δεν είχαμε έτσι κι αλλιώ γιατί τον βλέπεις τον παπά τη φάτσα κόβεις και λες αποκλείεται αυτός είναι αθός οπότε έχουμε και τρει βεβαιώσει από τους συμπολίτε μας και πολιτικούς ε, ηγέτες οπότε δεν έχουμε καμιά άλλη χρήνα αποδείξεων όπως λέμε εδώ είναι η ελληνοφρένεια έξω έχει ένα αεράκι από ότι έχει Ή, χτες είχε τώρα δεν ξέρουμε είμαστε με κάτι τζάμια υποθέτουμε όμως για να προχωρήσουμε παραπέρα ότι υπάρχει ένα αεράκι έξω Δεν είναι μελτεμάκι, δεν είναι καλοκαιρινό, δεν είναι του Ιουλίου, είναι άλλο αέρας. Συμπηρώνουμε σήμερα ένα χρόνο παρά μία ομάδα στο τιμό τη χώρα και πιστεύω ότι θα συμφωνήσει και η μεγάλη προσφέρει τη ελληνική κοινωνία, όπου τη Σπάνια έχουν γίνει τόσο πολλά σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα και σήμερα παρά τι αναφυστήτε μεγάλε τι που εξακολουθούν και υπάρχουν πισά στην Ελλάδα ένα. αέρας ε, εθνικής από και εσιοδοξίας. στην Ελλάδα ένας ε, αέρας ε, εθνικής και πήρε τα μαλλιά μας και τα άκανε θερινή αέρας ε, εθνικής αυτοπεποίθησης και αισιοδοξία. Φαραμάδα αισιοδοξία Προσπαθούμε όλοι να ανοιχνεύσουμε κύριε κούβαλα Να δεν σας είναι, ευχαριστήσουμε δεν είναι. Κοιτάξτε, πολύ Κοιτάξτε η αισιοδοξία Ποιος θέλει η αισιοδοξία παίρνει να Η αισιοδοξία, κάποιο θέλει η αισιοδοξία, παίρνει αρκοτικά Σε μια εκδοχή, εκτέλεση με λίγο παλαβή. Αλλά έτσι το είδαμε σήμερα πρώτη μέρα του Ιουλίου για να υποδεχτούμε και τον Ιούλιο και τι ελπίδε που φέρνει αυτό. Εδώ είναι ο Φρέιννερ όπω κάθε μέρα: 2, 11, 10, 80 880, Τηλέφωνο επικοινωνία. Σα περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά μέσα και ανοιχτέ αγκάλε. Καλοκαιρινό, καλοκαιρινό. Εφέρε και γλυκά, κερνάει. RadioPapakiParaPolitik.gr είναι το mail του σταθμού και αυτή την ώρα τη εκπομπή. Χάλαρη ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site, εκεί μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω μπορείτε να τσατάρετε. Ακολούθει πρώτο μέρος του λαού και πρώτες διαφημίσεις. Τι είναι παλιόκουμπονια οριμάζουν οι συνθήκες, έχουμε κόκκινη πλατεία. Ωπα, ώπα. Ναι, ναι, οριμάζουν οι συνθήκες. Ναι, έχουμε κόκκινη, κόκκινη πλατεία. πλατεία ναι, βέβαια, έχουμε κόκκινη πλατεία. Ναι. Ναι, χρόνια πολλά. ναι ευχαριστώ. <laughs> Είμαι βέβαιο και πάντα δυναμικό όπω είσαι. Ε, να σου πω, ο σταθμό πότε κλείνει. Δεν κλείνει ο σταθμό, Μωρή. Τι είναι ο σταθμό να κλείσει, ε, Όχι να κλείσει, δηλαδή πάτε, πάτε και διακοπέ. Α, διακοπέ πάμε την άλλη Παρασκευή. Α, την άλλη. Α, εντάξει. Όχι, με, ήθελα μόνο να ξέρω. Τώρα okay. ξέρει. Ναι, τώρα ξέρω φυλάκια. Πάμε για... να μεταδώσουμε τον κορονοϊό μα στα νησιά κι εμεί. Α, κατάλαβα, ναι, σίγουρα. Mm. Mm. Εύχομαι όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά, γεια. Ποια. Χρόνια πολλά γορί μου γιορτάζει σήμερα, δεν γιορτάζει. Δεν ξέρω. <laughs> Καλά, εγώ επειδή πιστεύω ότι γιορτάζει θα στείλω. Ένα αρχή, ένα... όχι. Γιατί όχι. Ένα παγκάκι θα στείλω. Όχι παγκάκι, προτιμώ το, προτιμώ το αρχή. Δηλαδή, αν έχω να διαλέξω ανάμεσα σε σκατά και ένα αρχή, προτιμώ το αρχή. Εντάξει, θα σου δώσω ένα αρχή. Γλυκά το λέω, έτσι μη. Ε... Όχι, γλυκό είναι έτσι κι Α, το ξέρει, το έχει ε. Ναι, τώρα εντάξει. Ε. Εντάξει είναι καλή τιμή 550 ευρώ. Είναι όσα δίνανε το μήνα στον κοροϊώ του εργαζόμενου. Είναι πολύ καλή τιμή, είναι πολύ καλή τιμή, αφενό αφετέρου, όταν αγοράζει κάτι τόσο καλέστη, θα κοστίσει αγάπη μου γλυκια. Πήραμε τίποτα από τα πανέρια, τα τελευταία τα φθηνά. Ναι. Δηλαδή, αν ξαναγίνει καμιά καραντίνα, ελπίζω να μην γίνει, αλλά αν γίνει, στου εργαζόμενου μπορούν να δίνουν ένα παγκάκι αντί για 533 ευρώ. Ένα παγκάκι. So, να δίνει και 17 ευρώ πίσω ο εργαζόμενο. Ένα παγκάκι εμέσω δίνουν έτσι κι αλλιώ. Ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Ναι. Δηλαδή, σε ένα παγκάκι καταλήγει ο εργαζόμενο τελικά. Είτε είναι ακριβό είτε εμφινό, απλά τουλάχιστον να είναι καλή ποιότητα. Εγώ αυτό, αυτό ετούμε ναι. Έτσι κι αλλιώ σε παγκάκι, πω... Με αυτά που σου δίνουν τα ψίχουλα, σε παγκάκι καταλήγει. Ναι. Τουλάχιστον τώρα οι εργαζόμενου. Μπορούν να να βάζουν μαύρο περίβραχιόμοι όπω οι Ιαπωνέζοι όταν απεργούν αφού δεν μπορούν να κατέβουν στον δρόμο, έτσι. <μεις> ναι, μπο μπορούνε, επίσης, μπορούν επίση να βάλουν αν θέλουν θυμωμένη φατσούλα στο Instagram. <λυγελίδε> <Τι> αν μπορούν, ναι, θα εντάξει, ναι, ναι, ναι <σκύρωνα> αυτό δεν απαγορεύει τίποτα Άρα, είδε, βλέπει όλα, όλα μια χαρά. <Τι> ναι, τα πάντα εν σοφία επίήθησαν στον καπιταλισμό αυτό. Έλα <σκύρωνα> να σε καλά, αγόρι μου, χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι και πάλι. Και πάλι γιατί πότε ξανατάνε. Θέλω να πω για τι διαδηλώσει που λέει ο Μίστερ. Πώ τον λένε, Άνδονη. Εάν σε περίπτωση ιδιωτικοποιήσουν το νερό, δεν θα κατέβουμε όλοι να τα ξυλώσουμε όλα και να μην τίποτα όρθιο. Ναι, αμέ καλέ. Απλά απαγορεύεται λίγο πια. Μόνο δεν θα απαγορευτεί, θα ξεπαγορευτεί. Α κάνουν κανένα τέτοιο βήμα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που διάβασα. Ισχύει αυτό που διάβασε. Εσύ θα μου πει πώ είσαι και δημοσιογράφο. Βεβαίω. Πού το διάβασε, να σου πω αν ισχύει, πριν μου πεις τι είναι. Η εταιρεία λέει που είχε αναλάβει την εργολαβία του βαψίματο εκεί στην Πανεπιστημίου. Του το καλέστη του, του βαψίματο, βεβαίω. Αυτό του. Είναι η craft. Έλα τώρα, το τι θε να μου πει τώρα, ότι η craft, ότι η αδερφοί του είναι δημόσια σχέση στην craft, του Μπακογιάννη. Ναι, ναι, ναι. Από μόνο του φαίνεται ότι μπάζει κάπου. Αποκλείεται να υπάρχει. Τέτοια διαπλοκή αποκλείεται να ισχύει. Αποκλείεται. Ναι. Μάλιστα. Άρα ισχύει. Δεν ξέρω. Έτσι πως το βλέπω στην πρώτη ανάγνωση, λέω, είναι δυνατόν να γινόταν τέτοια λαμογιά. Πότε; Λαμογιά που ποτέ. να συνδέεται ποτέ. με την οικογένεια αυτή. Πότε; Από τους αρίστους της, ε, Ά, του αρίστου της οικογένεια του Ιωτάκη, όπω λέει. Όχι, ποτέ ποτέ. Ουδέ ποτέ. Αυτό. Αυτά Γεια. Today, my message to you is very simple. Kalimera gapi, Bonjour Mon amour Good morning my love I love you. Greece is very much open for business. gustado, my darling. Sete mon amour. My be amore. I want you. For now though, Greek tourism is back. Come with me. Debris, come to Greece. I'm glad you met together. Come to Greece. Be an army of degrees. The Suminia forever. Come to Greece. Come with me, Gana de Bris. I'm glad you met together. Come to Greece. Be an army of degrees. The Suminia forever. We are open. And that Τι άλλο να κάνουμε για να του φέρουμε εδώ και να του δείξουμε ότι είναι καλά τα πράγματα και θα είναι ασφαλεί όπω μπορεί καθένα να φανταστεί. Συμβάλλουμε όπω μπορούμε με έναν διαφωνικό τρόπο βέβαια. Βάλαμε εδώ τον Κυριάκο Μιζωτάκι να ομιλεί την Αγγλική. Βάλαμε το γαρδέλ να τραγουδάει. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα όπλα στη φαρέτρα. Από εκεί και πέρα, μην απογοητευτούμε κι εμεί όπω απογοητεύτηκε ο Βελόπουλο και ο Άδωνη. Ειδήσει τώρα την ελληνική αστυνομία. Τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος Δημοσιογράφος 1 Πρώτη Ιουλίου και σήμερα η χώρα ανοίγει τα πόδια Ανοίγει τι πύλε τη στου τουρίστε. Με την ελπίδα ότι θα μα φέρουν το χτυκιό, υποδεχόμαστε του αγαπημένου μα τουρίστε και τα πιο αγαπημένα λεφτά του. Εξατομικευμένο έλεγχο σε κάθε τουρίστα θα κάνει ο ίδιο ο Νίκο Καρδαλιά στι εισόδου των αεροδρομίων. Οι ταξιδιώτε θα χωρίζονται σε κόκκινου και πράσινου και θα βάφονται στο πρόσωπο με ειδικό ανεξίτηλο σπρέι. Όποιο τουρίστα συλληφθεί να έχει το χτυκιό, θα του στο ξύλο από τον ίδιο τον Υπουργό. Ω τον καλύτερο πρωθυπουργό τη Ευρώπη, ανέδειξαν τον Κυριάκο Μιτσοτάκη οι διευθυντέ των 6 τηλεοπτικών καναλιών εθνική εμβέλεια σε σχετικό γκάλωπ που έγινε μόνο για αυτού. Σε ποσοστό 100%, οι έξι διευθυντέ, κρίνοντα πολύ σκληρά τον Κυριάκο Μιτσοτάκη, τον ανέδειξαν τελικά πρώτο στην Ευρώπη. Το γεγονό προβλήθηκε από όλα τα κανάλια εθνική εμβέλεια, ενώ με τη σειρά του ο ίδιο ο Κυριάκο Μιτσοτάκη είναι του διευθυντέ για το αλάνθαστο Τους. Μετά τις αντιδράσεις που ξεσηκώθηκαν για τα τόσο όμορφα, καλέστητα και λειτουργικά παγκάκια του Κώστα Μπακογιάννη η κυβέρνηση για να στηρίξει τον Δήμαρχο επιβάλλει πρόστιμα σε όσους περαστικούς δεν κάθονται σε αυτά Με εντολή του Νίκου Χαρδαλιά υποχρεούνται όλοι οι διαβάτες να ξαποστένουν στις μαλακίε. να ξαποσταίνουν στα παγκάκια του δημάρχου μας. Θα κάθονται αναγκαστικά για τουλάχιστον 20 λεπτά, δήλωσε ο Νίκος καρδαλιά, προσθέτοντας ότι σύντομα θα βγει τηλεοπτικό σποτ στον αέρα με το Σπύρο Παπαδόπουλο να παρακινεί τους πολίτες να κάτσουν στα παγκάκια πολύ σχολαστικά. Νέα πρωτοποριακή πρόταση από το Δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, για να πρασινίσει η Αθήνα. Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος προτείνει να φυτέψουμε και σεδάκια από γιαούρτι με φακές και να τα τοποθετήσουμε στα πεζοδρόμια. Η καινοτόμα αυτή πρόταση αναμένεται να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο την επόμενη βδομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κάθε και θα στοιχήσει μόνο 265 ευρώ. Οι φακές δωρεάν. Καιρός Στους 37 θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα, ιδανικός καιρός για μποντιλιάρισμα παρέα με τα τσίγγινα παγκάκια. Αυτή η πρόταση πάντω με τι φακέ, μην την πετάξουμε με ευκολία, είναι πολύ σημαντική. Βέβαια είναι ακριβά τα κεσεδάκια όπω ακούσαμε, αλλά δεν γίνεται κάτι και τα παγκάκια και οι ζαρτινιέρε ακριβά ήταν, αλλά κοιτάξτε τι όμορφο που είναι το θέαμα. Οπότε θέλω να πω μερικέ φορέ το οικονομικό, επειδή όλοι το βάζουμε πρώτο, μπορεί κάποια φορά να υποχωρήσει να είναι δεύτερο θέμα. Αν το αισθητικό αποτέλεσμα ε, είναι τέλειο και αν περπαντώντα στην Αθήνα όλη αυτή το, το αισθητικό κάλο που βλέπει. στα παγκάκια και στις αρδινιέρες σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο αυτό δεν εκτιμιέται δεν, δεν είναι κάτι που μπορεί να μετρηθεί με ποσό, να μην είμαστε μίζεροι αυτό θέλω να πω άρα και οι φακές ε, μπορεί να λειτουργήσουν κάπως και να, πρασινίσει, να πρασινίσουν τα πεζοδρόμια της Αθήνας Ο Νίκο Κωνσταντόπουλο, που προχθέ έδωσε αυτή την συνέντευξη, την Πολύ Δυναμική είπε πολλά. Μερικά ακούσαμε χθε. Κάποια στιγμή απίφθινε μια ερώτηση στα παλιά στελέχη του ΣΥΡΖΑ. Τώρα, ποια είναι αυτά, γιατί όσους ξέρουμε, προφανώ ποιον εννοεί: Δραγασάκι, Φλαμπουράρι, κάποιοι άλλοι παλιοί, αλλά αυτοί οι δύο είναι οι δύο βασικότεροι παλιοί, φαντάζομαι. Σε αυτού του δύο, αλλά και σε άλλου, απίφθινε το εξή ερώτημα. Θα απευθυνθώ σε όλου εκείνου του παλιού. και νεότερους που είναι εξακολουθούν στο ΣΥΡΙΖΑ να τους ρωτήσω ευθέως κοιτώντας τους τα μάτια με το σύνθημα εκείνο του 1996 όταν μπήκαμε στη Βουλή αναγνωρίζουν σε αυτές τις πρακτικές τίποτε από την ιδιωτέλεια των αγωνιστών της αριστεράς αναγνωρίζουν σε αυτές τις επιτρέψτε μου να πω υπεκφυγές, τα συνήθιοι ψεύδι τη διγλωσία αναγνωρίζουν τίποτε από την ηθική ακαιρεότητα της συνέπεια. Γιατί σιωπούν, γιατί νομιμοποιούν πρακτικές οι οποίες τελικά υπονομεύουν την ηθική εγκυρότητα κάθε κόμμα τους. Είναι ποτέ δυνατόν ο αγώνας για την κάθαρση το 1989 να διασύρεται έτσι από πολιτικά κακέκτυπα και από ιστορικά ανυπόλυπτα πρόσωπα. Τι ρωτάει, τι ρωτάει και ποιους ρωτάει και τι απάντηση. Περιμένει όλοι αυτοί και σε όλους αυτούς που απευθύνεται παλιότερους και νεότερους όλοι αυτοί λέγανε θα φέρουν με τίποτα μνημόνιο και έφεραν μνημόνιο και το υπηρέτησαν το μνημόνιο και μετά δεχόντουσαν και τα ευχαριστήρια από τους ε, ε, Ευρωπαίους που μας πίεζαν τα προηγούμενα χρόνια και ήταν οι γκάγκστερς όπως τους έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας και μετά συνεργάστηκε με αυτός, και οι παλιότεροι σύντροφοι με τους γκάγκστερς και καμαρώνανε που πιάνε με τους Και έλεγαν διαβολικά καλό τον Τραμπ και δεν μίλησε κανένας από τους παλιότερους κυρίω και από τους νέους για όλα αυτά που συνέβησαν τα 4,5 χρόνια που ήταν στην κυβέρνηση. Τι νόημα έχει τώρα αυτή η ερώτηση, ρητορική βέβαια, απάντηση δεν περιμένει κανείς. Τελείως αυτό, σήμερα το βράδυ ξεκινάει το Φεστιβάλ Λιλιούπολης μέσα στις πανδημίες και μέσα στα υπόλοιπα. Με ένα πολύ ωραίο εμβληματικό έργο, Τζόνι πήρε το όπλο του, του Ντάλτον Τράμπο, στην, όταν γράφτηκε. το 1939, αλλά την διασκευή εδώ την έχει κάνει την θεατρική Σοφία Δαμίδου σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα στο ρόλο του Τζόνιου Τάσος Ιορδανίδης ένα αντιπολεμικό, βαθιά αντιπολεμικό και άκρο συμβολικό θεατρικό έργο στο θέατρο Δημήτρης Κιντής στις 9 το βράδυ πηγαίνεται όσοι είστε εκεί κοντά, έχει και δροσιά, έχει και δεντράκι εκεί, ότι πρέπει μια ωραία παράσταση να δούμε αν μπορούμε να δούμε και Θεατρικέ παραστάσει, αν μπορούμε να συνεπάρξουμε και πώ θα κάθονται και, και, και. πάρα όλα αυτά, 9 ώρα σήμερα το βράδυ, πρώτη παράσταση της, ε, των εκδηλώσεων στην Ηλιούπολη. Και άλλη μια παρατήρηση εδώ, Ακροατή, για τον πλεύρη που έλεγε πριν: 80 διαδηλώσει είπε το Μάιο. Και κάθε εδώ και μετράει ο Σπύρο και μου λέει: 80 διαδηλώσει είπε ο πλεύρη ότι γίναν το Μάιο. Δηλαδή τρει διαδηλώσει την ημέρα. Εμεί που ήμασταν, θυμόσαστε εσεί, εγώ τώρα τα ρωτάω αυτά, τρει διαδηλώσει την ημέρα το Μάιο. Και πολύ σωστά συμπληρώνει εδώ ο Σπύρος, δεν βγαίνει μου λέει η Θήμια, μην τον αφήνεις αναπάντητο γιατί μένουν οι εντυπώσεις. Πολύ σωστά έχεις, καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Λένε ό,τι να είναι, οτιδήποτε πρέπει να πούνε με αυτό το σοβαρό ύφο των αρίστων και περνάει οποιαδήποτε παπάντζα τόσο εύκολα και τόσο ωραία, αλλά ω μέρο δεύτερον. Ναι. Yeah. Yeah. Hey, κοίτα. Στην ερμού. έχουν βάλει κάτι ζαρτινιέρε μεγάλε. Πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού? Στην ερμού, βεβαίω. Ξύλινε, ξύλινε! Το ξύλο μοιάζει καλέ. Δεν είναι, yeah, δεν βάλανε είναι φθηνιάρικο, ναι, είναι πιο καλό το αλουμίνιο. Δεν, δεν έχει από λαμαρίνα κάτι ωραίο να πυρώσουν τα, τα, τα φυτά. Ε, δίκιο έχει, έχει ένα στάτου η λαμαρίνα. Το θέμα είναι το εξή. Πέρα από αυτό που είναι πολύ σημαντικό το φθηνιάρικο, ότι έχουν βάλει κάποια. Κάτι μέσα, όχι και φθινιάρικο αγάπη μου, 500 ευρώ, όχι και φθινιάρικο, τέλο πάντων για πε. Λοιπόν, φθινιάρικο ασθετικά. Όχι, Όχι συντρέπει. Ντροπή. Τι, θα βρω που είστε, θα στείλω, θα στείλω κλιμάκιο. Κοίτα, στείλω κλιμάκιο γιατί τι ελίτσε στις φουκαριάρε τι έχουν εγκαταλείψει. Ωραία, Μωρή, θα μαζεύαμε ελιέ από την ερμού, όχι. Έτσι, καλώ. <laughs> λοιπόν... εσύ μια ερμού με αλλά είναι αυτό, δυνατόν. Το, αυτό. Αλλά τέλο μην βάλουν, Τι τη βάλουν εκεί πέρα και μαρένεται έλεος Θέλουν τάχα να το παίξουν και λίγο οι Τι να κάνουμε. Λοιπόν, εγώ πήρα για να αναγκαστούν να ποτίσουν τι ελίτσε. Μια επίφαση οικολογία πάντα βοηθάει σε αυτά τα καθιστώτα. Έλα μου λίγο στα μισή ώρα να σηκώσω για θέλω θα κάνω. Όχι, δεν να ακούσει. Ακούσε με προσεκτικά. Τι θε. Λοιπόν, θέλω να μου πει κάτι. Θέλω να μετακινήσετε την εκπομπή που έχετε στην Ελληνοφρέντια να την πάρει κατά τι 8 το βράδυ. Γιατί πέφτε με τον άλλο το μαλακάκο μου το πρωί. Βάζω εγώ να ακούσω και ακούω τα φασιστικά του. Δεν ξέρετε τα κάνετε. Με ποιον Κάντε πέφτουμε, κάτι. με ποιον. Με τον Πογδάν. Περιέγραψε το, πρέπει να πει τη λέξη να το ακούσω. Να υποβάλει τα αυτιά το μου σε βιασμό. Είπα με το φασίστα, αλλά το πιάτε γιατί είστε πολύ μημοάπτου εκεί πέρα. Όχι γι Είστε <σοβεί> <σοβεί> <σοβεί> Έχω ένα θέμα. Ο καλύτερό μου φίλο ξεκινάει και αρθογραφεί στο Σκάι. Τι πα, να κάνω. Να τον κόψει, να δω κάτι να κάνει. Είναι όμω καλό μου φίλο, δεν μπορώ να τον διώξω. Και είναι και κεντροαριστερό. Καταρχά, τι δουλειά έχει κεντροαριστερό στο Σκάι. Τέλο πάντων, ε, δεν θα μείνουμε εκεί. Ωραία, γιατί δεν, δεν μπορεί να τον κόψει χωρί. Μην γίνονται, γιατί υπάρχουν οι σχέσει. Για να τελειώνουν. Είναι γιατρό και θέλει την επιστημονική του άποψη. Ο Εωδή, μάλλον. Μάλλον. μάλλον. Τι δουλειά έχει ο Εωδή. Είναι γιατρό το παιδί. Να είναι καλά. Σε τι ειδικότητα. Αγροτικό. Στα χωρά. Δε, ας πούμε, άμα με αρρωστήσει να χωράφει, ξέρει. Mm -hmm -hmm. Και θέλει μάλλον να δουν αν είναι ασφαλή τα νησιά για να πάει ο κόσμος εκεί να παραθερήσει. Να καλά, πάνε. μπράβο του. Άσχετο, ό,τι να Αλλά να μιλάω, έτσι. Εγώ είπα να τον είπα τον κόψει. με κακό Παράπτωμα, είναι αυτό. τι με λα βγήκε στη στεριά ναφτι βγήκες στη στεριά για περίπολια μα να μնάστεις όλη παραλία Βγήκα στη στεριά. Λοιπόν, άκουσα τώρα uh, κουβέντα πάλι με εκείνο το συνάδελφο που σου κόπηξε ξανά. Μου λέει τα παιδιά αυτά τα. Τέοι, αφού, είναι μ μ μ συνάδελφος, αφού είναι μαλάκα <Τι> ο συνάδελφο, μισό λεπτάκι, αφού είναι μαλάκα ο συνάδελφο, τι τον πειλατεύει όλη την ώρα, κολοτρύπεσαι. Ξέρω ότι δεν <Τι Τι> θα μπάει κα... το φελέκι μου, Μην του δίνω σημασία. Κάτω στο μηχανοστάσιο. Τίποτα, μην του μιλά. Μην του μιλά. Έχει δίκιο. Λοιπόν, αλλά μπα περιπτώσει. Λέει λοιπόν, τα παιδιά αυτά έχουν δικαίωμα να δουλέψουν το καράβι, εμεί δεν έχουμε δικαίωμα να πούσουμε έξω. Λοιπόν, του λέω μήπως ξέρει το δικαίωμα σου να δουλέψει αυτό. Όχι, λέει, να κοπεί αυτόν τον δικαίωμα. Λες να ψοφίσει κάτι κατ' του γείτονα. Λέει, όχι, δεν είναι αυτό. Τι λες, βρε μαλάκα. Τι λες, βρε μαλάκα. Αναγνωρίζω ότι είναι μαλάκα και παρόλα αυτά πας εκεί. Είναι μαλάκα, σου το, το λε και δεν το παραδέχεται. Καλά, ποιος μαλάκα παραδέχεται. Αλλά τι να πει, να ψοφίσει κάτι κατ' του γείτονα. Αυτή την κοινωνία έχω φτιάξει. Ναι. ναι, παραπολιτικά. Ναι, τα ίδια. Α, ναι, όχι ήθελα να ρωτήσω, ο κύριο Αποστολή. Ναι, ναι. Ε, θα ήθελα να πω, μήπω μπορείτε να επαναλάβετε τον Άριμπουλ και ότι είχα την περασμένη εβδομάδα. Δεν επαναλαμβάνεται ο το Βελουχιώτη. Α, συγγνώμη, τι λέγαμε. Α, δεν μπορείτε να επαναλάβετε. Ναι, μπορεί να βρει τώρα τέτοιο. Ήταν, ήταν ένας του... ένα στην ιστορία, δεν βρίσκεται Άλλος, Λίγο τσίπρα αλλά δεν. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ. Και είναι σήμερα το πρωί. Όλα τα κανάλια έχουν δημοσιογράφου στα αεροδρόμια. Ανοίγουν οι πόρτε. Αυτέ που ανοίγουν μόνε του κλείνουν οι πόρτε. Είναι εκεί ο ρεπόρτερ, μιλάει στα αγγλικά. Περιμένουμε του τουρίστε για να δείξουμε ότι ωραία πάνε τα πράγματα και ότι έχουμε μια κανονικότητα. Στην εκπομπή λοιπόν του Γιώργου Παπαδάκη. Είναι ο Παπαδάκη στο στούντιο μαζί με του υπόλοιπου και είναι ο συνάδελφο στο αεροδρόμιο. Ήρθαν οι πρώτοι τουρίστες στο Ελευθέριος Βενιζέλος, Βενιζέλος Άρη Σαλβάνος Λόγος και εικόνα σε σένα Άρη Από το σημείο αυτό Γιώργο βγαίνουν οι τουρίστες που πριν από 10 λεπτά προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ε, βγήκαν πρώτοι πέντε δεν ήξεραν ελληνικά σε σχέση με τους θεσινούς που ήταν από τη Ρωσία και ξέραν οι περισσότεροι περιμένουμε όμως και μια ανάγελας κύριος Good morning, welcome to Greece Do you speak Ελληνικά. Do you speak Ελληνικά. Ελληνικά, λοιπόν, έπεσε σε Έλληνα ενώ είχε ετοιμαστεί και περιμέναμε όλοι να βγει ο τουρίστας να νιώσουμε έτσι περήφανοι και σίγουροι για το οικονομικό μας μέλλον, τίποτα. Ήταν Έλληνας, τσάμπα πήγαν και τα αγγλικά, τσάμπα πήγαν και όλα. ενώ η χθεσινή που ήτανε Ρώσοι μιλούσαν ελληνικά, όπως είπε εδώ ο Σαλβάνο. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτά τα πάρα πολύ ωραία, να γυρίσουμε λίγο στις διαδηλώσεις, γιατί ο Θάνος Πλεύρης βγήκε σήμερα το πρωί να εξηγήσει τι ακριβώς θα κάνει όλο αυτό το νομοσχέδιο. Οι πορείες θα γίνονται με τρόπο που δεν θα διαταράσουν την κοινωνική και η οικονομική ζωή του τόπου. Δεν είναι δυνατόν όταν έχεις 30, 40 και 50 άτομα να υπάρχει απέτηση να κλείσει αμαλίας, η αμαλίαση στα Και και, όχι, η, η, η προτεραιότητα είναι πρώτα πεζοδρόμιο, μετά περιορισμένες λωρίδες στο δρόμο και αναλόγως του όγκου θα έχει τη δυνατότητα η αστυνομία. Προφανώς, άμα είναι μια πολυπληθής που θα κατέβει και θα κάνουν ορίζεται τα σωματέρα. Ορίζεται όμως ή είναι Α, λίγο φλού. Δε, κοιτάξτε, και να, αυτό, αυτό είναι δυναμικό. Είναι δυναμικό, λοιπόν. Τι σημαίνει δυναμικό, καθένα ό,τι θέλει. προφανώ. Ο αστυνομικό που θα είναι εκεί θα κρίνει. Βέβαια, χρησιμοποιούν το ίδιο παράδειγμα και λένε ότι αν είναι 30-40 άτομα, δεν θα κλείνει η Αμαλία. Ποτέ δεν έχει κλείσει η Αμαλία με 30 και 40 άτομα. Το καταλαβαίνει ο καθένα. Και αυτοί οι 30 εκεί δεν κλείνουν καμία Αμαλία. Δεν κλείνει πλατεία συντάγματο, δηλαδή με 30 και 40 άτομα. Αλλά είναι στη γνωστή τακτική επικοινωνιακή. Ρίξε στο τραπέζι διάφορα νούμερα και δημιούργησε εντυπώσει. Κάτι θα μείνει. Δεν ξέρω τι καταλάβατε από αυτό το δυναμικό. Έχει και συνέχεια η συζήτηση. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος. Mm. Διότι αυτή τη στιγμή για να καταλάβουμε οι καταστροφές που γίνονται στι πορείε, τις πληρώνει όλη ένα φορολογούμενος. Και θα τις πληρώνει ο υπεύθυνο. Διότι... Πώς όμως, προσέχτε κυρία Αναστασοπούλου, αν δεν έχει υγεία, λάβει π. τα μέτρα... Αν την ώρα που γίνεται μια πορεία στο κέντρο σας το λέω πρακτικά... Ναι. Σπάνε μαγαζιά στην Ερμού, θα την πληρώσει οι υπέθυνος. Όχι, υπαρχινός. ακούστε τι Το νομοσχέδιο είναι σταθμισμένο. Αν δεν έχει λάβει τα μέτρα, προφανέστατα μπορεί να παρεισφρήσουν άτομα. Mm. Δεν μπορεί να έχει γενική ευθύνη για όλα. Mm. Αλλά πρέπει να έχει λάβει κάποια μέτρα που είναι, είναι σε συνεννόηση με την αστυνομία. Εάν ο άνθρωπος, ο φορέα, ο τα έχει λάβει τα μέτρα, πιστέψτε με κατά βάση δεν θα παρεισφρήσουν. Δεν θα παρισφρίσουν γιατί εκτός από δυναμικό θα είναι και σταθμισμένο το νομοσχέδιο και έτσι λοιπόν ορίζει το νομοσχέδιο ότι ο φορέας που κάνει τη διαδήλωση θα πρέπει να έχει λάβει μέτρα. Τι σημαίνει λαμβάνω μέτρα, Ποιο τσεκάρει αν λαμβάνονται τα μέτρα είναι λίγο φλού, είναι πάντα στο πλαίσιο του δυναμικού, θα το κρίνει εκεί ο επιτόπου. Αν γίνεται η πορεία τώρα και η διαδήλωση στο Σύνταγμα και σπάσουν τα τζάμια κάτω στην Ερμού Έχει την ευθύνη αυτό που κάνει τη διαδήλωση πάνω για το τι ακριβώ έχει γίνει κάτω, αν ή αν δεν έχει λάβει τα μέτρα. Όλα αυτά είναι τα παλαβά που συζητιώνται γιατί προφανώ όλο αυτό είναι παλαβό. Δεν γίνεται για να ηρεμήσει η Αθήνα, δεν ηρεμεί καμία πόλη έτσι. Απλά πρέπει να τασουν το δεξιό και ακροδεξιό κοινό με διάφορε παπάντζε. Το κάνουν πολύ καλά αυτό τώρα τελευταία και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προσφέρεται. Να γυρίσουμε πάλι στα καλοκαιρινά, διότι είναι καλοκαίρι σήμερα. Υποδεχόμαστε τουρίστε, οπότε είπαμε να κινηθούμε σε τέτοιο ρυθμό. Ανοίξε τα ψάρια <Τι> Ξεκινάει μια ψαροπούλα Τι λέτε Απ' το γυαλό, Άλλος με τη βάρκα μας Απ' το γυαλό, Άλλος με τη βάρκα μας Ξεκινάει μια ψαροπούλα <Τι> Που πας μάρει την τσάπα Απ' την υδρατη τη νικρούλα Και πιένει λίγα Σκατά Όλο γυαλό Σε αυτή τη βάρκα είμαστε όλοι μαζί. Έχει μέσα πάλι η καριλιά. Μια με την καλή έννοια. Απ' το γυαλό. Έχει μέσα πάλι η καριλιά. Κάτσελα. Πούπου τα λέει τα σφουγγαριά. Πιου σε Καπλικτικό. Κυρία μου, εσείς, εγώ, πόσους φάγατε σήμερα Δύο, μόνο, εφόσους έπρεπε να φάω Τουλάχιστον έξι. έξι Έξι, έξι λούτσι Την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα Για σας, πάλι, Γεια σας, συντρόφισες και σύντροφοι αγωνιστές ε, στο καλά. στο καλό για χαρά σας πάει η καρδιά Καλοκαιρινές εικόνες. Αυτό που λέμε ελληνικό καλοκαίρι. Γεμίσαμε με καλοκαιρινές εικόνες. Κάπως έτσι τα είδαμε σήμερα, πρώτη μέρα του Ιουλίου. Ε, σας αποχαιρετούμε με το τρίτο μέρος του ΛΑΟ. Όμως πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τον άλλον αύριο. Γεια σας. Λοιπόν, έχουμε τον Πακογιάννη Περικλή, τον Μτσοτάκη Μωυσή, τον Άδωνη Μεγαλέξανδρο. Έχουμε βάλει του καλύτερου που είχαμε στην αρχαία χρόνια, έτσι. Γιατί τώρα έχουμε και πάλι του καλύτερου. Βου ποιον έχουμε. Βου δεν ξέρω. Ο Βουκεφάλα μπορεί να είναι ο Κυριανάκη. Μπορεί ο Κυρανάκη, μάλλον ο Μουκεφάλα. Θα μπορούσε να είναι και κεραμέο. Κεραμέο, ναι, ναι, σαν παιδία, πράγμα με διορθώνει. Λοιπόν, αλλά ο κοριφαίο όλων που έχει γεννήσει όλου, που είναι η μαμά του, είναι ένα. Το, η Ν Ο λαό έχει γεννήσει όλου. Ο, ο, ο Καρατζαφέρη. Ο καρατζαφέρης, βέβαια. Ε, ο ο Καρατζαφέρη είναι. Ο καρατζαφέρης θα μπει στο πάνθεο με του μεγάλου ηγέτε, με του μεγάλου με προπονητέ. Είναι αυτό που παίρνει που έχει μια ομάδα που ο προπονητή δεν έκανε ποτέ ιδιαίτερη καριέρα, αλλά έβγαλε καλά αστέρια. Σε πέντε χρόνια πρώτα ο Θεό βγαίνουν στη σύνταξη. Πρώτα ο Θεό βέβαια. Ο Πέπερ κολλάει ένσημα. Α, δεν ξέρω. Το ρομποτάκι στο αεροδρόμιο. Το ρομποτάκι κολλάει ένσημα. Λογικά τι θα το έχουν έτσι, ανασφάλιστο θα το έχουνε. Αυτό ήταν μάλλον δεν κολλάει ένσημα, οπότε τη γαλήσαμε. Αποστολή μου τη γαλήσαμε. Καινοτομία σου λέει άλλο. Να δω τι θα κάνουν, θα μα πιένε με τα ταξί, θα τα οδηγάνε ρομπότ. Δεν θα μπορούν να μα διδάξουν πράγματα, θα είναι άσχετα. Ή θα τα λένε σωστά. Πολλά μωρή. Άι, μωρή. Επιτέλου επέτυχα. Yeah. Χρόνια σου πολλά. Χριστιανικά, ορθόδοξα και δεν είναι ρουφιανικά. Α, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Mm. Είναι απλά χριστιανικά και ορθόδοξα. Mm. Σούπε χρόνια πολλά, δεν κέρασε. Δεν μπορούσα να δω πριν. Ναι, με, να, του Τι. Του το πιο γλυκό τι. κομμάτι τη ζωή μου. Ξέρει ποιο είναι αυτό. Κάνουμε και τοποθέτηση προϊόντο. Έλα, τέτοιο ξεπούλημα έχει πέσει. Θα το έλεγε και έτσι. Είναι τοποθέτηση προϊόντο. Ποιο είναι το προϊόν. Έλα τώρα. Εσύ, είσαι ένα προϊόν. Όχι, αυτό που τοποθέτησα. Πού το τοποθέτησε. Δεν μπορώ να πω. Έλα, δεν μου λε. Πώ πάει ο αντισυστημικό αγώνα, καλά. Ο δικό μα. Ναι, ναι. Θα κάνουμε αντισυστημικό αγώνα, τι λέει. καλά Α, <συστηνίκη> α, α εντά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, να σα ενημερώσω σαν την άλλη, την, την κνήτησα. Ότι σε μαγνητοφωνώ, κατάλαβε. Εμεί πάμε το σύστημα από μέσα. Πόσο μέσα. Ντυνόμαστε συστημικοί έτσι, γι' αυτό το λόγο. Α, Μέχρι τότε εμεί θα ρουφάμε, έμας, το λέω. Πιανού. Το κεφάλαιο κρατών, για να μιλήσω και στη γλώσσα που ξέρεις. Στος παρατρεχάμενος της Εκάλλης και τους βιομήχανους της Κόκας. Όταν σταματήσει η Αντικία, η, η, η εκμετάλλευση και όλα αυτά τα συναφή... Α, είστε και, και τα καλά βλαμμένα. Ναι, ναι. Να ναι. κάνουμε απεργίες και να μαζευόμαστε και να ονειρευόμαστε μια επανάσταση για έναν καλύτερο κόσμο. Αυτό. Α, δεν καλά όνειρα. Ναι. Ποιο είναι στο τηλέφωνο; Εγώ είμαι. Α, ναι. Κατάλαβα, κατάλαβα. Ε, άκου φίλε. Φεβραίο. κάτι πολύ σοβαρό, θα δώσει λίγη σημασία, έτσι. Αυτό φοβάμαι. Λοιπόν, εγώ είμαι λαϊκαντή από την Πελοπόννησο. Μπράβο, τι πουλά. Σπορτοκάλια, λεμόνια, μανταρίνια. Στι λαϊκέ των Αθηνών είμαστε μισή-μισή. Παραγωγή, επαγγελματική. Θέλουμε να μην χωριζόμαστε Έλληνε να χωρίζονται με Έλληνε. Ναι, όχι, όχι, άκου. Έχει σημασία, γιατί εκεί στηρίζεται την καταγγελία μου όλη. Πού στηρίζεται. Μα που είμαστε από την Πελοπόννησο, μα επαγορέψαν να πάμε στην Αθήνα δύο μήνε. Γυρίσαμε λοιπόν μετά από δύο μήνε. Εν τω μεταξύ, Α, γυρίσατε. Είχατε το, νομάδες, Έτσι, είχατε, το είχατε το κάτω. Ποιο πήρε τα 800 ευρώ, Αυτοί που δουλεύανε και οικονομάγανε, ή εμεί που μα διώξανε δύο μήνε από τη λαϊκή, οι πελοπονήσει. Ναι, αλλά και εσεί είστε κάτω από δουλεύανε. τα βλάκια, είστε πελοπονήσιο. Δεν μπορώ να σα λυπηθώ. Συγγνώμη, Κάτω από τα βλάκια είμαι πελοπονήσιο. Θα αλλά, μπορούσα αυτοί, να υπογράψω για μια απόσχηση. Να σωθεί ο τόπο. Τα πήρανε αυτοί που ψηφίζουν άδονη. και βορύδι Γιατί... διαθυνοί επαγγελματίες. Γιατί εσείς στις βρίζετε. Εγώ είμαι αριστερό, σχέσε με εμένα. Σε έχουν Αλλά... χιασμένο έτσι κι ένα να αριστερός. Κανένας δεν βρέσει ένας δημοσιογράφος να πει μια κουβέντα για εμάς τους φτωχούς παραγωγούς που χάσαμε τα πορτοκάλια για τα λεμόνια γιατί να πάρουμε εμείς την αποζημίωση αυτή την άθλια τα 800 ευρώ και πήραν οι επαγγελματίες που κάνουν μάγαν της Παναγιάς στα μάτια. Σε παρακαλώ το να μήπως τα ακούσει κανένας υπεύθυνος γιατί η Ομοσπονδία έχει χεσμένη τη φωλιά της.